ο Φίλιππας και ο Αντώνης. Το λοιπόν ημέραν την άνα που, ο κυριόργησο ο Καθώτανε στη βεράντα του και μπάνιζε τον ουρανό. Ναι, φω και πίσω ο ουρανό, και να παίζουνε τα ζουζούνια με τα μπουμπούκια των ανθαίων, ω πολύ συνηθίζεται, και με απο από άνοιξη γύρω-γύρω, πολύ ωραία πράγματα, από εκείνα που τα γράφουνε στου καζαμίε και ξετρελαίνουν τα κοριτσόπουλα. Καθήμενο στο λοιπόν ο κυριόργη, κορόιδο δεν ήταν, πολύ λεφτά, πάπου προς πάπου και λορδομαθημένο, σκιστό σακάκι και να πίνει ροσόλια με σώδες, Όλο και το σκεφτότανε το πράμα, καθώον έχουν θυγατέρα δύο περικαλώ, έλεγε, τι κάνουμε αδερφάκι με δάφτε, και πώ τι παντρεύουνε που αρχίσανε και μου μεστώνουνε και γαμπρίζουνε αγρίως, ω περνά που μεγατούλε, καθώον τι να σου κάνει. Ε, ξυπνήσανε κι αυτά, ζωντανάιν. Η κερία του, μαντά Μαρία με τ' όνομα, φόραγε μαυγιά λελούδια στην καπελίνα τη και εξηγιώτανε τσάι και βγενέσα του τρόπου, άμα και πάγαινε άνθρωπο σπίτι τη. «Θα πάρετε κάτι, μα πάρτε κάτι και θα μας ποχρεώσετε μουσχε». Κι όλο γέλαγε με ένα γέλιο για και ανούσιο. Ως περκάνουσοι οι ευγενικές κυρίες αρχοντομαθημένες με κολέγια ενάξω και με κλειδοκύμπαλα κι άλλα ευγενικά όντα. «Καλό γυναικάκι, ζύμι άνθρωπος και να αντισυχαίνεσαι που την πανίζεις» και τον φώναζε τον άντρα της Τζόρτζη και του κοβούτανε το αίμα του γερόμαγκα καθότι την είχε πάρει από φόβο δεν έσκησε βλέπει στη γάτα από μια ξαρχής και τώρα τον έκανε ό,τι ήθελε και λέγανε οι συγγενίδες στο βρακί της τον έδεσε έτσι λέγανε και δυστυχώς που ήτουνα και αλήθεια Το λοιπόν ημέραντινά αποκτησαν δύο κορίτσια, όχι μόνο κόμματα, σε δύο δόσεις να πούμε. Παγένανε όλο για το σερνικό, να μην τ' όνομα και τα λεφτά στο σώι, αλλά ο Θεός δεν ήθελησε να του χαρίσει άρεν. Κι όλο του τους εξαπέστελε και έλεγαν «Μεγάλο το όνομά του, αλλά δεν είναι εντάξει, καθώς αρσενικά αποκτούσε και εκατσίκε. Κι εμεί άνθρωποι με λεφτά και με όνομα να μην δυνάμεθα να έχουμε ένα-δυο να κάνουμε τη δουλειά μα. Αλλά λόγω που αυτά τα τέτοια δεν μπορείς να τα κανονίσεις που να φας τα λυσακά σου Είχουν τα κορίτσια τους και τα βαφτίσασι Βέτα τη μεγάλη και τη την Μικράν Και αυτά ήσαν και όποιου δεν τα αρέσει τη βόλτα του Τα κορίτσια της με πολύ μέλι και γάλαταν άθρεψη και ραμαρία Με δασκάλες ξενών γλωσσών, ολογλώσσες τους μάθαινε Γλώσσες βραστές και γλώσσες με κάπαρι και γλώσσες ξένες αγγλικήν φοριού και γερμανικήν mein fein και γαλλικήν je vous allez ja τέτοια μυστήρια έμαθαν και μουσικά ντο ρε τέτοια μεγαλία ξεγυρισμένα έκαναν και ρε και άμα μένανε μόνες οι βάζανε στο γραμμέφωνο δίσκους ροκεντρόλ και τρώγανε τι πατούσε του ντακαντακαντούκα στο πάτωμα, τη το παρκέ τη μανδά Μαρίας Διότι το παιδί, παιδί είναι, και έχει μέσα του ζωή, και δεν το μαζεύει. Μόνο άμα το παντρέψει, μαζεύεται και ξεσπάει αλλού. Το οποίο δεν γράφεται να μα πουν και ακατάλληλο. Έτυχε τώρα του κυρίωργη, οι κόρε μου, λα τούτα τα ανταλλακτικά, να βγουν ενωμη και άσχημε, γιώσει που δεν κοιτάζονται. Η μεγάλη, η βέτα, να πούμε, καλό παιδί, αλλά δεν όγαγε να μετρήσει. Κι έτσι και δεν της έδειχνες που είναι η πόρτα έκανε μπράβο να βγει από τον τοίχο. Αγαθιά άρα όλο και χαμογέλαγε και λέγε ναι, υπάρχουν σκυλάκι με ουρά πλατιά. Καλό παιδί να βγει, αλλά τι να το κάνεις. Στη σήμερα η κοινωνία το παν δεν είναι η καλοσύνη, είναι να κοβει κλάδα σου. Διότι μόνο με το καλό σε ρίχνει ο άλλος στολού και σε δουλεύει καραγιοζάκι μέχρι σε εξάντληση. η δεύτερη η Ρήτα, να πούμε, έκανε την τζαχμήνα για την εξελιγμένη αλλά Αφ' την το κοροϊδιλίκι τη δεν είχε φράχτη. Όλο και έπεφτε στο ίσωμα και τα έκανε γη μαδιά. Καθώ την είχαν από το σπίτι τη το παιδί Ζαρκάδι, όλο και καμαρώνανε τις χαζομάρε της και έλεγε ο μπαμπά της Γυρίτα μου σήμεραν έκλεψε το γλυκό. Και ξεκαρδιζούτανε που βγαλε τέτοιο σαχπινάκι να τον κάνει διάσημο μια μέρα με τις κριάδες της. Όλο τώρα το ρώτημα ήταν πόσοι τις παντρεύουνε τούτε στις δυο. Βεβαίω υπάρχει και πολύ πρίκα να πούμε. Έπρεπε όμω του γαμπρού να του περάσουνε ψηλό κόσκινο, Καθώς ο Πάση δεν πάει να δώσει το παραδάκι του και το παιδί του στον πρώτο πλωριανό που θα του τύχει. Και επειδή η Σικεραμαρία ελάχαινε και ρομαντική ιδιοσυγκρασία, έλεγε στον άντρα τη: Τζορτζάκι μου, καλό βεβαίω, αλλά και να ερωτευτούν τα παιδιά. Να μην τα παντρέψουμε μόνο από συμφέρον και μεθαύριον, λένε από τέτοια συμψυχή μα. Το πάντη σήμερον και ει αρχαίων καιρών είναι ο Έρωτα. Κι άμα το κορίτσι αγαπήσει Όλα τα πάντα διορθώνονται και γίνονται μεγάλη δουλειά Συμφωνών λοιπόν και ο κ. Γιώργης, έλεγε μάλιστα Αλλά πού να το βρούμε τον αγαπησάρι Καθώς οντιούτη σήμερα δεν υπάρχει πολύ Κι όσο περιμένουμε Τούτες δοσιτεύουνε και θα μας χαλάσουνε τελικώς Όπως λοιπόν εκάθητο στη βεράντα και τα εσκέφτετο Να σου και πλακώνει μια αυτιά του. Δόμνα το όνομα, καλή καιρία πλημπαγιάτικη, που αν την έβλεπε αστίατρο σε ζαχαροπλαστείο θα πάγαινε μέσα το ζαχαροπλάστη. Και κάθισε η δόμνα ευγενέστατα, δε δύναμη να πω, και είπε: Έχω ένα καλό παιδί, Φίλιππος το όνομα, Ξανθός να πούμε και ωραίο αγόρι. Και λέγω: Δε γίνεται τίποτε μετά τη βετούλα να την πάρει και να περάσω στη ζωή χαρισάμενη, που τέλο πάντων πέδαρο είναι και θα αρέσει ο Σάριν". Ο κ. Γιώργης βεβαίως το ήθελε και αρώτησε τι δουλειά κάνει η δόμνα να πούμε. Και λέγοντας δουλειά δεν κάνει καθώς ο νευγενής παιδί που να τρέχει για το. Επειδή όμως ο κ. Γιώργης την χάνει να έχει μεγάλη περιουσία εσκέφτης « Εγώ πότε δούλεψα δηλαδή και θέλω τώρα να δουλεύει ο άλλος». Και εσκέφτη μετά «Βεβάριες τον βάζουμε σε κανένα δικό μας κτήμα, σε κανένα δικό μας μαγαζί και βολεύονται. Φώναξε λοιπόν την κεραμάρεια» Και αρχίσανε ερωτήματα περί «Κίσο είναι ο γάμπρος», πήρανε τα καλύτερας των εντυπώσεων, καθώς ονειδόμνα είπεν πως φοράει τα γάτια και χορεύει καλώς και ξέρει και αλόγατο και σπαθί και πάει στην αθηναϊκή λέσχη τέτοια μεγαλία πράγματα. Όπερ πολύ ήρεζε με στους γονείς και αποφάσισα να συναντηθώσει βεβαίως τα παιδιά και άμα αρέζωσε το ένα ή στο άλλο, το προχωρούμεν το ζήτημα και άμα δεν αρέζωσε, καήλα μας και πάμε για φρέσκα. Αλλά έχει τώρα τούτο δω ο Φίλιππα να είναι ωραίο μάγκα να μου, όχι από εκείνου που γυρίζουν στι τεκέδε και στα σλέσχα περί ψιλοκονόμη, αλλά μόρτη από την άλλη μεριά, με σχιστό σακάγι και με ευγένειε, που πάνε να τραγάνουν καμιά καλή πρίκα και να βολευτώσει ει του αιώνα των αιώνων να μην. Καθότι τα παιδιά τη πιάτσα δεν είναι να μόνο πέντε χάντρες και να κάνουν το βαρύ πεπόνι στο δεξί πεζοδρόμιο. Όχι Και πιο μάγκας είναι όσοι στην βολεύει με το μουλοχτό και με το πονηρό Και σε φέρνεις το καπάκι με το δεν το κατάλαβες Καθώς όν άμα βγεις στην τράκα για τάλαρα έξι Σε παίρνουνε σε ψηλό τσούλι και σε λένε ρεταλάκι Άμα όμως τρακάρεις έξι χιλιάδες ο Σε λένε κύριο και σε ρωτάνε πόσο έχει καθεμιά μιας χρηματιστήριο Πώς Ενώ το λοιπόν το φιλιπάκι, πάγαινε στους ζωναράδες για τα τιάφτα, και έπινε το ματώσμο με πάγο και πιπεράκι, πάγαινε στις πρεμιέρες στα θέατρα και πιανε λακρεμί με τους κριτικούς, καθώς ούτε αυτός είχε ιδέα από θέατρο, ούτε η κριτική. Και λέγανε λόγια τα ανέμου του Γρεγολεύante και συνεννοιόντουσαν μια χαρά μεταξύ τους. Πάγαινε στους μεγάλους χωρούς που τους κάνανε δίθεν να φάνε φιλανθρωπική φιλανθρωπικοί και στο τέλος ανακαλύφτουν ότι δίθεν έχουν και ζημιά. Και δεν μπαίνει η φιλανθρωπία μήτε τα φρόκαλα από τη σερπαντίνα. Πάγαινε κάτω στα λόγα τα να πιάσει κανένα σύνθετο να τη γαζώσει αλλά δεν έπεθε ποτέ στην κομπίνα και γύριζε φλούδα ξεγυρισμένη Έκανε δηλαδή το πεδίο ότι μπόραγε να δείχνεται, να το διαλέξουν και να ακονομηθεί από τροφοδοσία και κατήματα. Και του λέει η δόμνα, η μέρα την άθασε πάω να γνωρίσεις την δεσπονή βέτα που τα έχει γεμάτα. Βάζει λοιπόν καθαρό πουκάμισο με μανιγετόκουπα, στρώνει και το μαλί του με μπριάντίνη και να σου τον. Με την πρώτη ματιά το μικρό το βετάκι πολύ τον γουστάρισε, καθώς τον τάπαμε γυάλιζε ο άνθρωπος, λες και τον πασάληψες με κάμερ. Κάτι ευγενικά, κάτι γελάκια, βάλανε και πέντε πλάκες ο πικάπ, αδειώς μία σε ξένη χώρα θα πάω. Της πάτησε δυο σφιξίματα και ένα μάγουλο στο μάγουλο πάνω στην τάτσα. Όταν έφυγε λέει στον μπαμπά της η Βέτα, «Αυτό αυτόν ναι θα πάρω κι άλλον μηδένα και να το ξέρεις. ή μου το δίνεις ή από το παράθυρο. Πρωτοπάτωμα και δεν παθαίνω τίποτης. Τέλος πάντων, σάλαμ σάλαμ μέσα στη σάλα τα μιλήσανε να τον πάρει να την πάρει. Συμφωνήσανε που λέγεται το άσμα. Φτάσανε στο ζήτημα περί πρίκα. Λέει λοιπόν ο Φίλιππρα, εγώ τι τρώω από τη δουλειά. Ότι έχουμε δικά σας είναι το Φίλιππας Να πάρω τον κατημά και να μην ξέρω και τα ασέα του Και ξαναφωνάζει Μάστα βεβαίως Μερση, Αλλά δεν μου τα κάνετε χτενά να τα ξέρω Ο κυριώργης που όσον το πόνα για το παραδάκι του Του τα βάζει κάτω χαρτί ανοιχτό Ακουμόρτι μου Τα μισά και παραπάνω τα παίρνει πρώτη Καθώς ο πρώτος παίρνει το χρυσό μετάλλιο Και ο δεύτερος τα Λόγο όμως που τέλος πάντων θέλω και μια εξασφάλιση για τα κορίτσα μου. Στα χέρια σου κουμάντο δεν έχεις. Θα τρώς, θα πίνεις, θα έχεις τη χαρτιλίκα σου γεμάτη, τίποτα δεν θα λείπει μέχρι γυάλισμα παπούτσια που λένε, αλλά τη διαχείριση και το όνομα θα τάχει ελόγου της. Εσύ θα σε να πούμε ένα είδος σύζυγος στην κρεβατοκάμαρα. Πάρ το τιμόνι και κουμπάλα το κρεβάτι σε όποια γωνιά γουστάρεις. Αλλά το βετάκι είναι η κληρονόμος μου η επίσημη και έτσι γουστάρω εγώ. Αλφαδιάζει ο Φίλιππας Σου λέει εξασφάλα μεγάλη και χαρτσιλίκι καλό Και εξάλλου Εγώ όσο να έχει του πέ Θα στην κάνω τη μικρά λογατάκι Κατεβάζει το λοιπόν κάτι Εντάξει και συμφωνάει Και σου γίνει αδερφάκι ένας γάμος Να χάνει τον μπούσουλα Μέχρι δηλαδή που κάτι ξελιγωμένοι μαγκώσανε και από δυο και από τρεις μπομπονιέρε ο Πάσαέγαστο. Σω γαμπρό μπήκε ο Φίλιπα, έτρωγε τα βούτυρά του και τις κότε του, προτιμούσε στήθο. Στο όπα-όπα τον είχε η βέτα του, αλλά το παράπονό του μεγάλο ήταν. Καθώ ο εδώ είναι το ζήτημα, Σου κυριόργη του πλούσιου τον Κεζή, Όλο δεύτερο τον βάζανε. Μπροστά ο κυριόργη και η Μαρία τα πεθερικά, πίσω η βέτα πιο παραπίσω αυτό. Ποιο είναι ο κύριος ο γαμπρός μας Αααα Και τον χαιρετάγαν όχι επειδή σύτουνα άνθρωπος Αλλά επειδή ήτουνα γαμπρός του κύριε Γιώργη. Τέτοια πράγματα Πολύ της μεγάλης χλύψης Η Ρίτα το δεύτερο κορίτσι πούμε, Έβλεπε την αδερφή της να έχει κονομήσει άντρα Και πολύ της ξυνοφαιρνόταν Τσαχπίνα σου λέει εγώ να κοιμάμαι σόλο και άλλη ντουέτο γιατί περικαλώ. Και επειδή από μάπα δεν ήταν ηγετούτη πολύ καλουπιασμένη Τις πέφτανε βεβαίως κάτι τα σοπλάι με σκοπό να μας σύσουνε Αλλά τους καταλάβαινε Αυτοί έρχονται να φάνε και όχι να αγαπήσουν και ως κορίτσι να πούμε ήταν και ζωηρού ταμπεραμέντου Και δεν τα βόλευε με τις μοναξές Άρχισε το λοιπόν να κάνει άλλου είδους παρέα να παγαινεις στα κλάμπ εκεί που χορέυουνε με εκείνο το μυστήριο τοργανάκι, το δραχμή και πλάκα Να πίνει κάτι ποτήρια λιώτικα και να του ζενιάζει πολύ μόρτικα και ανίκια Το οποίο δηλαδή έφτανε στα τσιφτετέλια και να τα σπάει και να δίνεις μουσικές χαρτούρες Μέχρι που πιάνανε και τα κουβεντιάζαν στα σαλόνια Το μάθαντε, του Γιώργη κόρη κάθεται στην άκρη στο ποτάμι Πονηρά λογάκια δηλαδή που σηκώνουν ένα καθαρίστα ίσα Ο σκοπέλα που Δεν έκανε και τα τραβήγματάκια τη. Μια, δυο, πέντε, δέκα φορές βγήκε το φούμο και τη πασάλιψε την υπόλοιψη. Και τίποτα να μην κάνει, πολύ δε θέλει ο άνθρωπο να σου κολλήσει την ετικέτα. Πού κακά. Καθώς αν η κοινωνία, όπω να το κάνουμε, είναι με γλώσσα οχιά, και τόσο θέλει να δει για να σε περάσει έναν ντόχο και να μην στο ξεβγάζουνε πεντεμπουγάνε. Τι είπανε λοιπόν. Τις είπανε της ρητούλας και τη φωνάξανε η κύριη γονή της Ρε πού θα πάει το βιολί δεν ακούσει λέει ο κόσμος Η ρηταζοχαδιάστηκε Τον κόσμο τον έχω γραμμένο στα παλιά μου τα υποδήματα Και είπα αντρέφτε με και μένα, ή παρατάτε με γιατί μου σκοτίσατε τον έρωτα Το το ρητάκι, πήγε μια ημέρα να βγάλει φωτογραφία καθώ ο λέγουση Ο μη έχον εκλογικών βιβλιάριων τιμωρείται μου, με το άστε ντου αναψηφίσει δηλαδή. Και στην πλατέα κλαθμόνος είναι τώρα στημένο ο Αντώνης ο φωτογράφο, το οποίο γράφει φωτογραφίε δια ταυτότητα παιδί τη Πιάτσα, ζώρικο και μαγκήτικο, με σακάκι καρό από τα φτηνά και με άλλα Πολύ εντάξει. Το κόβει φράνο το ριντί τον μάγκα Και σαν πως του πίπτει στο χαμόγελο Βγάζεστε φωτογραφίας Αμ' τι βγάζουμε εξάνθημα Κάνει ο Αντώνης όσοι να πούμε πουλί πνεύμα Καθώς ο το πνεύμα είναι το μόνο που πουλάνε όλοι Κι ας μην το έχουν. Είναι να πούμε σαν τις διάφορες θρησκείες Που σου πουλάνε οικόπεδα στον παράδεισο Και δεν έχουν οικόπεδα και σε ρίχνουν Τώρα περινεώτηκε έρωτα που από τα μάτια πιάνεται ριζώνει και δεν βγαίνει όλοι τα ξέρουμε και πολλά να μην λέμε Αλλά το ρητάκι κάθε μέρα και έβγαζε φωτογραφίες Δεν μου πει δεν μου πει τι γένουνε Σηκωνόταν από τι 8 και συνότανε πλατεία κλαβ Μετά πέντε μέρες έβαλε η μηχανή ταμπέλα τα ο Αντώνης Κλειστόν λόγω απασχόληση και την πήρε Πήγανε κατά μεριά Ήπιανε κάτι μπύρες με σου πιές σπανάκι και τα κανονίσαν οι πολύ κανονικά Όπερ, ωραία που μυρίζουν τα πεύκα αυτή, το άρωμα του ειδικών σας με μεφή αυτός Είστε κόλαξα αυτή, σας λέγω ότι διαισθάνομαι αυτός Πιάσανε και τα χέρια τους και της λέγει Πολύ ήθελω να αποτελειώσω τον βίονε μου πλησίον σας Και δακρύζει το ρητάκι Είστε ο ανήρ όπερ περίμενον οι σάπασαν τη ζωή μου Με ολίγους λόγους τα εφτιάξασαι Μουσική Πάει τον λοιπόν το ρητάκι στην οικογένειά του και λέγει Αγαπώ εν φωτογράφω Καλή δουλειά Και ρωτώνω ο κ. Γιώργης που έχει κατάσημα Του απαντεί υπό τον ήλιον των γαλανών αττικών ουρανών Τραβεί τα μαλλιά του ο Γιώργη, μόρι με μαχαλατζή φωτογράφο μου έμπλεξε. Η ρίτα όμω δεν είναι παιδί να τα βάλει κάτω, και λέγει τον παίρνω και κανένα και να ρωτώ. Κλαίει, κυρία Μαρία, μόρι αυτά περίμενει μανούλα από σένα. λέγον ο Φίλιππα. Εγώ με φωτογράφο του μαχαλά δεν συμπεθερεύω. Γίνεται και μέσα ένα μήλο αλλιώτικο. Αλλά η παροιμία το λέει, σαν θέλει νύχθηκε ο γαμπρό. Σπάει και πέντε βάζα το ένα καλό το ριτάκι και βλέπει και αποβλέπει ο πατήρ Γεώργιος Κάνει το τέρμα πάρτων και άμα βαρέσει την κεφάλα σου, δικιά σου είναι και δώσει να καταλάβει. <ΣΣΣΣ> στο μεταξύ πάει ο κ. Γιώργης και βρίσκει έναν τη και του λέει: Πάρε μου πληροφορίες περί το πρόσωπο, γιατί πρέπει να ξέρω. Έρχονται το λοιπόν τα μαντάτα περί Αντώνη που δεν είχε τόσο κρούσταλο Ο κύριος αυτός ο να είναι παλαιόθεν να πούμε Έχει κάνει και παρέα με κάτι νέους που δεν Τέλος πάντων με εννοείται δεν είχε τόσο ναι Είναι να πούμε περισσότερο ναι Αλλά κατά τα άλλα ούτε κλέφτης ούτε δολοφόνος ούτε απατεώνας Του κακοφάνηκε του κ. Γιώργη και φωνάζει τη ρήτα του Ρε παιδί μου να τον πάρει τον Αντώνη αλλά έτσι και σου βγαίνει Αντωνία τι κάνουν Απαντεί η ρήτα Μη φοβάσαι και δεν βγαίνει κάτι Ξέρω εγώ στη γλυφάδα που πήγαμε Φωνάζνε το λοιπόν τον Αντώνη Άσχημες πληροφορίες μου δω καν σένα Μέχρι γράμματα πας Σκίζε το μόρ της περί καλό Αυτά δεν είναι εντάξει πράγματα Και να μου πάρετε το λόγο σας όπισθεν Διότι εγώ και να έκανα παρέα με ζωηρούς νέους Έλαχε τυχαίως Και δεν έχω εμβολιαστεί με το κα Ξανασυμφωνάνε περί πρίκα Και λέει ο Φίλιπας που δεν τον χωνεύει τον Αντώνη Εγώ θα είμαι μεγάλος και καλός γαμπρός Αυτός έρχεται πάντα δεύτερος και καταϊδρωμένος και άμα δεν θέλετε παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω Του λένε καλός έχει του Φίλιππα Και να σου τον Αντώνη νήμφιο εν το μέσο ανοιχτός Με συμφωνία Θέλεις να σ' ανοίξουμε φωτογραφείο Αγίου Μάρκου Ή προτιμείς άλλη να ο Αντώνη που είχε βρωμή στο γνώτο του από την πίνα σου λέει: Τη φωτογραφία εδώ τρώμε καλά. Αρνείται λοιπόν και απαντεί: Περικαλώ δώστε μα λεφτά να πάμε ένα ταξιδάκι γαμίλιο μέχρι Βενετία και βλέπουμε άμα επιστρέψω. Του δίνουνε τα λεφτά, φεύγουνε με τη ρίτα, κλαίνε στην η μάνα τη και η αδερφή τη, στο καλό να μα φέρετε κρεατόμοιγε που είναι πάμφθηνε εν Ευρώπη, και τρει μέρε αργότερα τον πιάνει καρδιά του τον κύριο Όσπου να φωνάξουν γιατρό και να έρθει ο γιατρός, κάνει μια κλωτσά δυνατή και τα κακαρώνει ο κ. Γιώργης. Αποθαίνει και τον θάβουση με προσκλήσεις των αγαπητών σύζυγων, πατέρα και λοιπόν συγγενεί που κλατάρεις ευνηδίως «Θαβομεν αύριο κελάτε για καφέ και παξιμαδάκι και μένους η πλέον ο Φίλιππος και ο Αντώνης αφιχτής αεροπορικός εξς Ιταλίας «Η μόνη κουμάντα του καταστήματος. Στην όμως τι γίνεται». Πάει μπροστά ο πεθαμένο, τον πάνε δηλαδή. Μπορεί να πάει μόνο του πεθαμένο άνθρωπο. Πάνε πίσω η κυρά Μαρία με τις κόρεσει και πάνε πιο πίσω ο Αντώνη και ο Φίλιππα. Και στα συλληπιτήρια πάνω τι γίνεται. Συλληπούνται όλοι, μάνα και φυγατέρε, και αυτού του ρίχνουν ένα μπαρά πίσω. Ζήτημα ενανκονομήσαν οι 30 συλληπιτήρια και οι δύο μαζί. Με τριμμένα δηλαδή κουτουράδα. Ενώ οι γυναίκε και χίλια και παραπάνω βάλανε στο ενεργητικό του. Το λοιπόν ο Φίλιπας στον Αντώνη Πάμε να τα πούμε Και λέει αμέσως ο Αντώνης Και πάνε σε ένα ταβερνάκι με μπακαλιαράκια Άντε σε λόγου μας Ζωή σε λόγου μας Κάνουνε κεφάλι χωρίς να το καταλάβουν Και θυμώνουνε στο τέλος πάρα πολύ Εμείς δηλαδή τι είμαστε Πεσμένο δόντι από τσατσάρα Και μας πετάνε στο χωρίς σημασία Λέει ο Φίλιπας. Εμείς δεν είμαστε τώρα οι άντρες της οικογένειας Βεβαίως Ε πως μας περιφρονάνε έτσι Διότι δεν είχαμε λεφτά Και δηλαδή τι μας αγοράσανε Έτσι νομίζουνε; Τις έχω μη σου πω τι τις έχω Μην το λες διότι το αυτό επιθυμώ και διημάς Έξι κιλά ήπιανε και στο έκτο τους πλάκος η φιλοσοφία Πα άνθρωπο παντρευόμενο περί επιχείρηση και παίρνουν πρόσωπο ανώτερο των δυνάμεών του, είναι έξυπνο να πούμε, αλλά στο τέλο πίπτει κορόιδο διότι καταντίνα τον περιφρονεί η γηνή και το σώι της». Αυτά τα υποφίλοι πα και κλαψε. Πα άνθρωπο να πούμε που δεν πατεί πόδι να πάρει τη θέση του, πιάνεται κότσο και καλά να παθαίνει μένον σκλάβο των χρημάτων και κόλακα και δεν σηκώνει ποτέ σου κεφάλι, αλλά όλο τον ρίχνουνε στην απόξω. Αυτά τα είπε ο Αντώνης και γέλασε. «Θα πατήσουμε πόδι και θα απαιτήσουμε να γίνουμε αφεντικά αλλιώς φεύγουμε και α μήνωση εγγιώσε με την ανάμνηση των αλυσμονήτων στιγμών. Ας από κοινού διήλθαμεν». Αυτά τα είπασε και οι δύο και ορκιστήκαν. Πήρε λοιπόν το τελεσίγραφο πρώτη η Μαρία και έφριξε. «Πάνω στο μεγάλο μου πένθος, λέγουσα κι οδυρώμενη, δεν τρέπονται οι κερατάδες». Και λέγει βέτα. «Εγώ πρέπει να υποκύψω» καθώς την χάνουσα και ο λίγος και λέγουσα η Ρίτα, «Εγώ δεν πρόλαβα να εγγυαστώ, αλλά κι εγώ υποκύπτω». <Κι> δεν γνωρίζω πόσον όλη αυτή η ιστορία ενέχουσα αληθείας και πού έγινε αλλά ο μύθος δηλεί ότι πρέπει τα κορίτσια να υπανδρεύονται κατά τη θέση του και νοικοκυρίστηκα και να μην κυνηγώσει παιδιά της πιάτσας καθώς ον κόσμο σωμέν, έτερος, έτερος δέ. Και μπάζον μάγκα στο σου τρώει το μαντρότιχο. Και ο μη πιστεύσας περί Φίλιππα και Αντώνη σημαίνει ότι δεν έχει ιδέα από πράγματα μία αναγιγνώσκων εφημερίδας διότι η ιστορία του κυριώργη που ανακατεύτηκε με τα παιδιά της πιάτσας είναι παράδειγμα από φτωχό μέχρι να πούμε λόρδο της Ιγκλετέρας. Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας» από τις εκδόσεις «Ερμής». Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. <Κι> Μουσικέ τήξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος. <Κι> Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασιέτας.